Μέρες του 2011 Κοινός και θεμελιώδης τόπος ως χθες ήταν ότι η επιβεβλημένη οικονομική πολιτική βυθίζει την κοινωνία σε κατάθλιψη. Δεν είναι τόσο η ανέχεια που καθώς οι άνεργοι συσσωρεύονται μετασχηματίζεται από δυσίον η πρόβλεψη σε πραγματικότητα όσο το ισοδύναμό της στην ψυχοσύνθεση καθενός, κάθε μέρα η άνευ ορίων και όρων ανασφαλεία, η αίσθηση πως το επόμενο σκαλοπάτι δεν υπάρχει και πως κάνοντας ένα βήμα θα καταποντιστεί. Εξού και η βασικότερη αντίδραση ω χθες ήταν η παράλυση, το ισοδύναμο με τη σειρά της της άπνιας στην αγορά. Γιατί το πεδίο ενοποιείται. Όπως ακριβώς στο μικρό κόσμο της πνευματικής εργασία, ένα ποίημα, μια επιφυλίδα, ένα επιστημονικό άρθρο, απέκτησαν ίση απόλυτο τιμή, καθώς έγιναν όλα διάφανα και αυτό που μετράει είναι η διαφαινόμενη ηθική στάση, έτσι και στον κόσμο όπου η βαρύτητα υφίστατα ακόμη, η αγωνία για το αν θα έχεις αύριο να φας, για το αν θα έχεις διασώσει υπολείμματα προσωπικής ή συλλογική αξιοπρέπειας, για το αν θα έχεις τόπο να κοιμηθεί ή να θάψεις του σου, νερό να πιείς ή περιθώριο να ανασάνεις και να σκεφτείς ελεύθερα, είναι η ίδια ενιαία αγωνία. Και η αγωνία μετασχηματίζεται, καθώς ενωποιείται, καταρχάς, σε συμπαγή κατάθλιψη, σε παρέτηση. Είναι η πρώτη αναπόφευκτη φάση. Πώς ακριβώς γίνεται αυτό? Γιατί η ενιαία αγωνία μετασχηματίζεται σε κατάθλιψη, χάνει δηλαδή κάθε ελπίδα και δυναμική, επειδή η δυνάμι επίγνωση παίρνει την αντίστροφη, παραπλανητική, φαινακιστική μορφή ενός συνδρόμου στερίσεως. Ένα οικονομικό και πολιτικό και κοινωνικό σύστημα εδώ και λίγες δεκαετίες βρήκε το θάρρος, το λέω μεταφορικά εννοείται, να συμπέσει με τον εαυτό του, με την αριστοτελική μορφή του, ας πούμε. Γιατί ω τότε, όπως το έθετε ο Ντεμπορ, δεν είχαν τολμήσει λόγου χάριν να μας δώσουν να φάμε αυτό που η χημεία του υποκατάστατου δεν είχε τολμήσει ακόμη να εφεύρη. Και ξαφνικά μας δίνεται η δυνατότητα να ανακαλύψουμε τη γεύση μας. Μας ταΐζανε σκατά και λοβοτομημένοι από διαφημίσεις και πάνελ και γκάλοπ και δελτία ειδήσεων κλέβαμε το ψωμί των παιδιών μας για να φάμε όλο και περισσότερα σκατά. Αντινθήνει του. Το βλέπουμε τώρα. Έτσι είναι. Μακάρι να ήταν έτσι. Στην πραγματικότητα διχαζόμαστε διαρκώς. Κι ενώ ό,τι απέμεινε από την νοημοσύνη μας βλέπει ξεκάθαρα τι θα στερηθούμε αύριο κιόλα. το διευθυνόμενο υποκαταστατό της, που ενεργοποιείται συνήθως όταν εκφέρουμε τις απόψεις μας, παραμένει πεπισμένο ότι θα στερηθούμε ακριβώς τα σκατά. Και αυτή η προδοσία κατά τις ίδιες της νοημοσύνης μας Προδοσία για την οποία είμαστε οι ίδιοι υπεύθυνοι είναι η ρίζα της κατάθλιψης. Δεν είναι απορίας άξιων λοιπόν που το δυναμικότερο τμήμα των εξαθλιωμένων σε αυτή την πρώτη φάση ήταν η συνταξιούχη. Και δεν οφειλόταν μόνο στην παροξημένη χρία φαρμάκων, στοργής, τροφής και περίθαλψης. Οφειλόταν και στο ότι δεν είχε συσκοτιστεί εξ αρχή στο λεηλατημένο νου τους, αυτή η στοιχειώδης ανθρώπινη χρεία. Το ότι τούτοι γέροι έχουν ανάμνηση ελευθερίας είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Αν το ερμηνευτικό σχήμα που προτείνω ισχύει, με ενδιαφέρει να καταλάβω τι άλλαξε, τι διέριξε την κατάθλιψη και διέσπασε την οργανωμένη λύθη εξαιτίας της οποίας το εξωφρενικό μας φαινόταν ω χθε αυτονόητο, τι εξώθησε τα πλήθη στους δρόμους, στις πλατείες, στην εμβριώδη αυτοργάνωση εν τέλει. Με ενδιαφέρει προπάντων να καταλάβω αν έχει αρθεί ο διχασμός τον οποίο περιέγραψα. Γιατί η αγανάκτηση ενδέχεται και να τον επιτείνει απλώς υπεραναπληρωτικά, παροξισμικά, σαν κάτι να αναστρέφεται παραμένοντας αναλύωτο. Φαίνεται σαν ένα επίμονο έλλειμμα κριτικής της πραγματικότητας που αποτελούσε τη βάση του καθημερανδίου μου να αναιρέθηκε εν μια νυχτή. Εν τη αυτή περιπτώση, με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα να καταλάβω τι πυροδότησε αυτή την ανέρεση, ώστε να μπορέσω συνειδητά, ξανά και ξανά, να πετύχω αυτό που προέκυψε σαν από μόνο του. Με ενδιαφέρει να καταλάβω πώς ανατρέπεται ένα κοσμοίδωλο που η πρώτη του ύλη ήταν κοινοτοπίε και αν η συσσόρευση κοινοτοπιών καταλήγει καθε αυτή την ανατρεπτική. Τότε θα πάψω και να τις φοβάμαι επιτέλου. Τα πρωινά του χειμώνα, ο παππούς μου στεκόταν στο παράθυρο της κουζίνας, κοίτουσα απέναντι στο βάθος των ημιτώ και αν τυχόν έβλεπε μαύρα σύννεφα, έφτανε αμέσως στα όρια της απελπισίας. «Πάλι σκοτίνιασε ο τρελός», εδήλωνε, αναλόγως σκοτεινιασμένος κι αυτός προσπάσαν κατεύθυνση. Το παράξενο είναι πω δεν ήταν αγρότη. Δεν είχε να μερυμνήσει για κάτι στον κήπο που μπορεί να το κατέστρεφε η μπόρα. Και αν είχε, πάλι δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Και βέβαια, δεν σχεδίαζε να ταξιδέψει ή έστω να βγει. Ανησυχούσε τελετουργικά. Επειδή, όταν ο καιρός αγριεύει έξω από τη σπηλιά, ανησυχούν οι άνθρωποι. Πάπου προς πάπων. Ή, για τον ίδιο λόγο, που θα ανησυχούσε, ας πούμε, ο Μποντιλέρα. Επειδή, εδώ κάτω που βρέθηκε, δεν γίνεται να ζει στην πόρα και να αψηφά το βέλος του θανάτου. Ή, ξέρω κι εγώ, εν πάση περιπτώσει, η ανησυχία του ήταν αμυγός τελετουργική και κατά στον παλιό καιρό που κατεύθανε, αντιτασσόταν αμυγός τελετουργική άμυνα. Ανάβαμε το κερί του σταυρού, δηλαδή, το εξηγώ για τους ανειδίκευτους, το κερί που αποσπάς τα κλεφτά τη Μεγάλη Πέμπτη από το σταυρό και το παίρνει στο σπίτι για να το ανάψει σε περίπτωση λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού. Ως προς αυτές τις σκηνέ, παραμένω αμφίθιμος. Να βάλω τα γέλια όπως ανέκαθεν έκανα ή μήπως ακόμη και τέτοιες λογισάμυνες αντιτάσσονται σε κάποιον αληθινό, μολονότι ασύλληπτο κίνδυνο και επομένως κάτι ουσιώδες υπερασπίζουν εν τέλει. Πάντως τις ανακαλώ όλο ένα συχνότερα. Είτε επειδή στην πραγματικότητα ραμολύρουμε σιγά σιγά και όχι με μία οπότε η παρελθοντική μνήμη ενοποιεί το πεδίο, είτε επειδή καθε αυτήν η πραγματικότητα αποσαρθρώνεται και ενοποιείται σε ένα είδος ανησυχητική φαρσοκομουδίας. Έτσι, θυμήθηκα πολύ έντονα τον παππού μου πριν από λίγα χρόνια, ας πούμε, παρατηρώντας από το παράθυρο της κουζίνας κάθε συνταξιούχου την τηλεόραση πλάνα από τη μακρινή βάση του γκουαντάνα μου. Ανθρώπους με δεμένα τα μάτια, γονατιστούς, χωρίς δικαιώματα. Όπου εμάς βέβαια, τι μας έκοφτε. Δεν σπέρνουμε, ούτε θερίζουμε θείελες. Οι αλυσίδε δεν κουδουνίζουν λοιπόν εναντίον μας. Μόλα τα αυτά, ανησυχήσαμε τελετουργικά. Επειδή βλέποντας να αφαιρούνται όλα τα δικαιώματα, ανησυχούν οι άνθρωποι, πάπου προς πάπων. Ή για τον ίδιο λόγο που θα ανησυχούσε ο καθένας. Επειδή γονατιστό και με τα μάτια, δεν μπορεί καν να δείξει πως αψιφά το βέλος του θανάτου. Ή, ξέρω κι εγώ, πάντως επικαλεστήκαμε τη συνθήκη της Γενέβης. Δηλαδή, το εξηγώ για τους ανειδίκευτους, κάτι τόσο σημαντικό, ώστε δεν αλλάζει τίποτα αν σήμερα το αποδεχθούμε ενώ χθες το απορρίπταμε. Τώρα εδώ παρηγοριούνται ή γελάμε. Παραμένω αμφίθιμος. Απ' τη μια, έχει σημασία να επικαλείται κανείς ένα σύστημα αρχών... ακόμη και αν ξέρει ότι στην πράξη αχριστεύτηκε. Απ' την άλλη... το γεγονός ότι η επίκληση αυτών των αρχών... αποκρούστηκε και εν συνεχεία επεφημήθηκε... χωρίς να αλλάξει απολύτως τίποτα στην πραγματικότητα... μας φέρνει όλους την αξιοθρήνητη θέση κάποιου... που ανάβει το κερί του σταυρού όταν έρχεται μπόρα. Δεν ξέρω όμω για πόσο ακόμη θα μπορούμε έστω να αμφιθυμούμε. Μοιάζει να κάνουμε ξόρκια προληπτικών δημιουργώντα περί με πρώτα και καλύτερα τα γενικά ανθρώπινα δικαιώματα, σαν να αντιμετωπίζαμε κάποιο φυσικό φαινόμενο ανεξέλεγκτο. Για την ώρα, αυτή η δυσάρεστη εντύπωση δεν έχει αχρηστεύσει ένα παρήγορο αίσθημα αξιοπρέπεια. αλλά ήδη το γελιογραφεί. Αξίζει επομένω να πάψουμε να κοκορευόμαστε. Ακόμη και τα σκέτα λόγια μπορεί κάπως να επιβραδύνουν την κατάρρευση ενός πανανθρώπινου υποτίθεται πλέγματος αξιών. Όμως η κατάρρευση δεν συντελέστηκε ερμία ανοιχτή και δεν συντελέστηκε ερήμην μας. Ας επιστρέψουμε στη δική μας επικοδομητική στάση για να δούμε πού ακριβώς θεμελιώνονται τα λόγια μας. Γιατί κλουδιά έχουμε κι εμείς εδώ, στο δικό μας θέρετρο. Μικρά σαν κοτέτια. Δεν στηβάζουμε βέβαια σε σημασμένους εχθρούς θύματα της φυγοκέντρου καθώς περιδίνει ο άξονας του κακού και έτσι δυσκολευόμαστε να συμπυκνώσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ειδική διαυγή εξειδικευσή του που αποτελεί η συνθήκη της Γενέβης. Εμείς εδώ μπαγλαρώνουμε φουκαράδες αλοδαπούς συν και τέκνης και έπειτα προβαίνουμε κρατώντας το κερί του σταυρού, και το τίνουμε σαν τον παππού μου κατά την κούβα. Άρα γιατί άραγε, είναι σαν να κρατάμε το αστείο κερί και όχι τη χάρτα των δικαιωμάτων. Ίσως επειδή τα δικαιώματα παραβιάζονται καθημερινά και παντού ταυτόχρονα. Στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Αμιγδαλέζα, στο τείχος του έσχου στον έδρο, στους καταβλισμούς των δίχως χαρτιά μεταναστών, στα μπάρια των δουλεπορικών πανάπολα. Και η Χάνα � είχε επισημάνει εγκαίρος πως αν για κάποιον ταιριάζει να επικαλούμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι για τους πρόσφυγες που δεν έχουν τα πολύ καλύτερα εγγυημένα και σαφώς περιγεγραμμένα δικαιώματα του πολίτη ενό κράτου. Βέβαια, η διτογραφία στο γαλλικό πρωτότυπο υπήρχε εξ αρχή: Δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη. Αδιακρίτως. Αλλά τόσο το καλύτερο. Γιατί έτσι μπορούμε κατεβαίνοντα τη σκάλα πια και όχι τον άξονα του κακού, να αναρωτηθούμε αν και τούτα εδώ που λέω δεν είναι ένα ακόμη κερί του Σταυρού, που το ανάβω σαν πολίτης πράος και ντόπιος και τηλεθεατής, ελπίζοντας πως για λίγο ακόμη, ενώ έρχεται μπόρα και ψάχνω τη θερμοφόρα μου, οι τελετουργίες εναντίωσης επαρκούν και πω τα λόγια περί και αξιοπρέπειας πιάνουν κάποιον έστω ελάχιστο τόπο.